συμμετέχουμε σε μια πολύ ενδιαφέρουσα ομάδα ε, χωρών από όλο τον κόσμο συμμετεχεί η Σγαπουρία, η Αυστραλία, η Νοτούζιλανδία, η Νοτούζιλανδία, η Νοτούζιλανδία. Η Βόρεια να μην το μάθει Η Βόρεια Ζηλανδία να μην μάθει Ότι υπάρχει και η Νότιο Ζηλανδία Όπως λέει εδώ ο Πρωθυπουργός μας Την ανακάλυψε κάποτε ενιαία Όλη τη Ζηλανδία, ο Κάπτεν Κούκ, αλλά τώρα ο Μιτζωτάκη το, το 1870, κάπου εκεί την είχε ανακαλύψει ο Κούκ, ο Καπετάνιο, αλλά τώρα ένα άλλο Καπετάνιος και σωτήρα όλων ημών ανακάλυψε τη Νότια Ζηλανδία. Και πρέπει τώρα θα έχουν τα θέματά του οι Βόρειο Ζηλανδοί με του Νότιο Ζηλανδού. Μπορεί να ακολουθήσουν το δικό μα εδώ παράδειγμα, Βόρεια-Νότια Μακεδονία, τόσο επιτυχημένο. Βέβαια το έκανε άλλο αλλά το διατηρεί νυν προθυπουργός, Έτσι λοιπόν, μέσα στα ΑΤΟΥ, που μόνο ΑΤΟΥ έχει ο Άριστο Κυριάκος Μητσοτάκης, προσθέθηκε και αυτό, ότι ανακάλυψε μια νέα χώρα που δεν την ξέρει ο πλανήτης, αλλά ο ηγέτης θα είναι μπροστά, βλέπει πράγματα που δεν τα βλέπει ο πλανήτης. Είδε μια άλλη χώρα και το είπε χτες, στη συνέντευξη που έδωσε στη Μάρα Ζαχαρέα και στο Σταρ, ε, δεν είναι μόνο πάρα πολύ καλός να ανακαλύπτει και να σώζει λαούς από πανδημίες, επιδημίες ή ό,τι είναι αυτό. Είναι πολύ καλός ε, και ως εξωτερική εμφάνιση, γιατί χτες που έκανε βόλτα εδώ στον Πειραιά, δεν ήρθα από εδώ δυστυχώς, πήγε σε άλλες περιοχές, όλοι ήταν ενθουσιασμένοι που τον έβλεπαν. Γεια σας, δεν γίνεται παιδιά, βγήκατε βολτίτσα. Αλλιόν, κοίτα τ' Μου Έτσι, έτσι! Πείτε μου πως είναι ο πρώτος καφέ! Πολύ ωραία! Να καλά! Να είστε καλά! Να Να είστε καλά! Εξοπλισμένοι Να μας ζήσεις Να μας ζήσεις Να μας ζήσεις Αγαπητέ μου Συγγνώμη Συγγνώμη Αυτό είναι το κρούσμα μηδέν Όπως λέμε στις πανδημίες και στις επιδημίες Είναι η πρώτη που είπε Την κόμενος είσαι προς τον Κυριάκο Μητσοτάκη Πέρυσι τέτοια εποχή στην προεκλογική περίοδο που έκανε την περιοδία στην Κυψέλη, οι άλλοι που ακούσαμε ήταν χθεσινοί από τον Πειραιά, τι Κούκλο τον λέγανε: Τι να μα διοικεί καλά, τι να σε έχει ο Θεός καλά. Ό,τι καλύτερο. Αλλά εντοπίσαμε και ξαναβάλαμε και θυμηθήκαμε το κρούσμα 0. Γιατί και στην πανδημία, και εδώ μια κυρία τον έφερε τον ιό στην Ελλάδα από το Μιλάνο που είχε πάει, ονομάστηκε κρούσμα 0. Μετά το κρούσμα 0, γιατί είναι πάθηση όλο αυτό, είναι ίωση. Είναι ιό, πραγματικό θα ακούσετε ποιο ακριβώ ιό. Μετά το κρούσμα 0 είχαμε και άλλους γιατί πριν 10 μέρες περίπου πήγε στην Ερμού και εκεί τα κρούσματα πολλαπλασιάστηκαν. Εδώ, έτσι σα Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, να είστε καλά. Ευχαριστούμε. ευχαριστούμε. Καλώ ήρθατε. Δεν φυλαπείτε, δεν φυλαπείτε. Εδώ, εδώ, εδώ, έτσι, έτσι. Θα ήθελα πολύ να σα αγκαλιάσω, αλλά δεν μπορώ. Είστε λευκέ, λευκέ, καλά. Το υπουργείο Υγείας προειδοποιεί προστατευτείτε από τον κυριακονοϊό. <Ουλίω>, το το πλένετε τα χέρια σας, πλένετε το μυαλό σας. Το Λέμε όχι στο νέο ιό, τον κυριακονοϊό. Θωρακίζουμε τις ζωές μας από τον κυριακονοϊό. Έχουμε, για να μην τους έχουμε. Τα μηνύματα, τα μηνύματα από το Υπουργείο Υγείας, διότι πέρασε η πανδημία του κόρονοϊού, έχει τελειώσει, το έχει πει ο αλλά τώρα θα αποδείξουμε ότι έτσι κι αλλιώ δεν ήταν και πανδημία. Οπότε έχει μείνει η αλλίωση, η οποία θα μα επηρεάσει και στο μέλλον με τι επιλογέ που κάνει ο ελληνικό λαό, πάντα σοφός. Οπότε κάνουμε τα δέοντα και εμεί εδώ, επειδή έχουμε πάρει κάτι εκατομμύρια, όπω όλα τα μέσα ενημέρωση, προειδοποιούμε για του ιού, ώστε να σωθεί η κοινότητα και να μην έχουμε την Αγέλη την περίφημη. Αν και για το συγκεκριμένο Κυριακό Νοϊό υπάρχει μια ανοσία τη Αγέλη και πάντα υπάρχει για τέτοιου τύπου πολιτικού και πρωθυπουργού ε, ε, αυτή η ανοσία η περίφημη πάντα της αγέλης, όμως δεν υπήρξε ποτέ ε, πανδημία. Δεν είχαμε ποτέ πανδημία, δεν το λέμε εμείς. Το λέει ένας ειδικός, είναι πάνω από το τζιόδρα, σταμάτης γονείς λέγεται. Αν και εγώ πιστεύω ότι δεν ήταν πανδημία, δεν επιδημία. Ήταν επιδημία. Α. Γιατί... Α. Ναι, ναι, ναι, δηλαδή, επιδημία πιε... πιστεύω ότι ήτανε. Αφού κόλλησε όμως όλος ο κόσμος με να σταμάτηκε. Αν, αν ήταν πανδημία, <laughs> αν ήταν πανδημία, θα ήταν τα θύματα όσα ήταν, ήταν, θα ήταν πολύ περισσότερα από τις γρίπες, Άρα Α. δεν ήταν. Κατά την άποψή μου, έτσι, Α. μπορεί να κάνω λάθος. Μιλάτε για την Ελλάδα Αλλά... ή, ή για σε παγκόσμιο, παγκόσμιο επίπεδο. Παγκόσμια, νομίζω το εννοεί. Παγκόσμιο. Σε, παγκόσμιο επίπεδο, σε παγκόσμιο επίπεδο. Η Ελλάδα το χειρίστηκε πολύ ωραία. Κυριάκο Μητσοτάκη. Δεν είναι τρολ. Είναι πραγματικότητα. Αν και εγώ πιστεύω ότι δεν ήταν πανδημία, δεν ήταν επιδημία. Το λέει εδώ ο Δεν έχουμε και πολλού τόσο καλούς ειδικού Είναι ο Τσιόδρας, είναι ο Γόγος, είναι ο είναι ο όπως ακούσαμε εδώ. Και δεν τα λέει έτσι στην τύχη. Έχει τεκμήρια, έχει αποδείξεις. Έχει σε ένας επιστήμονας, όπως είναι ο Σταμάτσι Γονίδης, τέτοιου βελινεκούς και επίπεδου. Πάντα μιλάει με στοιχεία αλλά δεν θα μπορούσε και η κυβέρνηση να κάνει κάτι διαφορετικό Κα, κανένα, καμία κυβέρνηση του κόσμου γιατί ξέρουμε ότι όλα κάτι παίζει Κάτι πέζει, δηλαδή κάποιο Μπιλ Γκέιτ, ας πούμε, που έλεγε ότι ο πληθυσμό τη γη έχει αυξηθεί πάρα πολύ και πρέπει να μειωθεί. Αν λοιπόν το πιστεύει αυτό αυτός ο κύριο, καλύτερα είναι να πεθάνει πρώτο να μα δώσει το καλό παράδειγμα. Mm. Άρα πιστεύετε ότι μπορεί μέσα σε όλο αυτό που περνάμε να υπάρχει μια θεωρία συνωμοσία όπω αυτό που λένε πολλοί. Κοίταξτε, οι θεωρίες θεωρίε υπάρχουν πάρα πολλέ. Το μυαλό του ανθρώπου σκέφτεται πάρα πολλά γύρω από αυτό. Βλέπει, ενημερώνεται. Και ε, κάτι, κάτι πιστεύω ότι το κρύβουν. Έχω γράψει ένα τραγούδι πριν τρία χρόνια που έλεγε κάτι μα κρύβουν. Να. Ότι κάθεσε σε μια οθόνη και του λένε Κάνει. Α πούμε, ήταν προφητικό αυτό το τραγούδι. Βάζουμε. stop στην εξάπλωση της νόσου του κυριακονοϊού. Ε, πιστεύω ότι πίσω από όλα αυτά κάτι κρύβεται. Με ατράνταχτα στοιχεία, δεν μπορεί να πει περισσότερα, αλλά όλοι ξέρουμε. Δεν χρειάζεται, αυτά τα ξέρουμε. Δεν, δεν χρειάζονται αποδείξεις όλα αυτά. Το λέει εδώ στα μάτια τη Κάτι κρύβεται. Δεν μπορεί να είναι. Έχει το γεγονός αυτό καθε αυτό. Πανδημία, ύωση, ε, ιό, τον έχουμε δει και σε φωτογραφία, νεκροί, φέρετρα, σε άλλε χώρε πολλά, σε άλλε λίγε. Αυτό είναι ένα πραγματικό γεγονό. Απτό, όπω λέμε. Όχι, δεν πιστεύουμε αυτό. Πιστεύουμε κάτι άλλο. Οτιδήποτε άλλο που δεν αποδεικνύεται με τίποτα, ούτε με φωτογραφία, ούτε με βίντεο, όμω αυτό πιστεύουμε. Το οποίο δεν το κάνει ο γονεί, το κάνει πάρα πολλοί κόσμοι. Γιατί κουμπώνει καλύτερα στο μυαλό, αν υπάρχει τέτοιο. Οπότε, αυτά τα πάρα πολύ ωραία. Το τραγούδι που ακούμε είναι από του Μαουρί. Μαουρί, Μαουρί τη Νότια Ζηλανδία και τη Βόρεια βέβαια, και όλη τη Ζηλανδία, τη Νέα, τη Παλιά. Οπότε είπαμε να κινηθούμε λίγο σε μουσικέ και είναι και πολύ ωραία και αλλιώ. Σε μουσικέ τη ε, περιοχή. Ε, έχουμε και εμεί εδώ μια περιοχή, στη βόρεια Ελλάδα, είναι ο Εύρο. Και τι προηγούμενε μέρε και ακόμη και σήμερα υπάρχει, υπάρχουν κάτι δημοσιεύματα, υπάρχει ένα σούσουρο ότι κάτι έχει γίνει. Μπήκαν, βγήκαν τα νερά, δεν μπήκαν Ξέρουμε όλοι, παρακολουθούμε τι ακριβώ συμβαίνει. Ρωτήθηκε χτε βράδυ από τη Μάρα Ζαχαρέα τι ακριβώ συνέβει στον Εύρο. Τι τελικά συνέβη στην κητη του Εύρου τις τελευταίες μέρες? Δεν εκτιμώ ότι συνέβη τίποτα. Το οποίο να, ε, είναι αξιοσημείωτο και το οποίο να χρήζει ε, όλη αυτή τη ε, συζήτηση η οποία έγινε κυρίως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Τι τελικά συνέβη στην κητη του Εύρου τις τελευταίες μέρες? Δεν εκτιμώ ότι συνέβη τίποτα. Το είπε πάρα πολύ ωραία, ήταν σαφέστατη η ερώτηση της Μάρας Ζαχαρέα. Δεν εκτιμάει ότι συνέβη τίποτα. Περνάνε δύο λεπτά στην ίδια συνέντευξη. Αν τελικώς τίποτα δεν έγινε στον Εύρο, γιατί έγινε διάβημα διαμαρτυρίας από την πλευρά του Υπουργείου Εξωτερικών. Το διάβημα διαμαρτυρίας έγινε γιατί κάποια στιγμή βρέθηκαν στρατεύματα στην περιοχή. Δεν εκτιμώ ότι συνέβη τίποτα. Κάποια στιγμή βρέθηκαν στρατεύματα στην περιοχή. Δεν εκτιμώ ότι συνεβεί τίποτα. Κάποια στιγμή βρέθηκαν στρατεύματα στην περιοχή. Δεν εκτιμώ ότι συνεβεί τίποτα. Και το διάγμα διαμαρτύριας έγινε για να μειωθεί η περίπτωση μιας αυξανόμενης έντασης. Κάτι έγινε τελικά. Μπήκαν τα στρατεύματα των Αλονών. Αλλά αυτό για τον Κυριάκο Μητσοτάκη είναι τίποτα. Διότι τα έχει τα στρατεύματα, μια αγροθιά τα έχει ο Κυριάκο τα στρατεύματα, αλλά δεν ήθελε να κάνει τίποτα, γι' αυτό του έστειλε το διάβημα για να φύγουν. Αλλά αντάλλων στη συγκεκριμένη περίπτωση, είναι και σοβαρό θέμα όλο αυτό. Δεν είναι τώρα επίσκεψη στα λεωφορεία τη Θεσσαλονίκη, έχει ανέβει πάνω και βλέπουμε τα πλάνα που μπαίνει με τη μάσκα με στα λεωφορεία, τα άδεια λεωφορεία ενώ ο Αστ. Όπω ξέρουμε όλοι, και ο οποίο έχει πάει η Θεσσαλονίκη, είναι σαν τι αρδέλε. Από τα παράθυρα κρέμονται και περνάει ένα 20 λεπτά το λεωφορείο. παρόλα αυτά ήταν μόνο του σήμερα με στο λεωφορείο και μπαινόβγαινε αυτά στη Θεσσαλονίκη. Αυτά και στον Εύρο δεν έγινε τίποτα. Κάτι στρατεύματα πήγαν να μπουν, αλλά τελικά τα αποτρέψαμε, επειδή ακριβώ δεν ήταν τίποτα. Και επειδή το Υπουργείο Υγεία και ο ΕΟΔΗ έχουν πετύχει στην αντιμετώπιση του κορονοϊού στη χώρα μα, η ίδια λογική πλέον. Εισάγεται και στα υπόλοιπα θέματα. Προσοχή, προσοχή! Τα νερά του Εύρου φούσκωσαν. Κίνδυνος μεταφοράς μερικών δεκάδων οικισμών στην απέναντι πλευρά του ποταμού. Έλληνες, μην πανικοβάλλεστε. Η περιοχή δεν θα καταληφθεί. Το Υπουργείο Εξωτερικών διαπραγματεύεται με τους γείτονες στην επίλυση του θέματος. Παρακαλείται προληπτικά η άμεση εκένωση στις Καστανιές, στα και στο Τυχερό. Πιθανά τουρκικά στρατεύματα που θα εισβάλουν στη χώρα μας θα μπουν σε 14η μέρη καραντίνα. Η καραντινα η επιτυχια μας κατά του κορονοϊού δεν απειλείται. Δεν θα του αφήσουμε να λωνίζουν να μα αρρωστήσουν όλους Το λέει το μήνυμα εδώ γιατί από το Υπουργείο Υγείας τελικά περνάνε Μια επιτυχία για πάντα επιτυχία Με το που θα μπουν αυτά τα στρατεύματα που τελικά δίλιασαν Γιατί έστειλε το διάβημα ενώ δεν υπήρχε απολύτως τίποτα Σύμφωνα με την αίσθησή του Με το που θα μπουν τα στρατεύματα θα περάσουν από την καραντίνα Για να τους καθαρίσουμε και να μπορούν μετά να είναι να επιτελέσουν το έργο του. Οι τουρίστε θα μπαίνουν χωρί καραντίνα. Τα στρατεύματα όμω, είναι απόφαση τη ελληνική κυβέρνηση, θα περνάνε από 14ήμερη όπω όλοι γνωρίζουμε καραντίνα. Ευτυχώ που υπάρχει ο καπιταλισμό σε αυτόν τον τόπο και σε άλλου τόπου, σχεδόν παντού. Ευτυχώ που υπάρχει ο καπιταλισμό και περνάμε τόσο ωραία όπω βιώνεται και ξέρουμε όλοι. Και ευτυχώ που υπάρχει και ένα υπουργό που μέρα παραμέρα μα τονίζει τα καλά του καπιταλισμού. Πρώτα απ' όλα, Σας... όλα τα μέτρα τα οποία έχουμε λάβει είναι για την προστασία του ιδιωτικού τομέα. Η επιστευτέα προκαταβολή είναι για τον ιδιωτικό τομέα. Η εγκυοδοσία του κράτου στα δάνεια για τον ιδιωτικό τομέα. Η συμπλήρωση των χρημάτων ε, στο μισθό είναι για τον ιδιωτικό τομέα. Η μείωση των μισθών είναι για τον ιδιωτικό τομέα. Και η μείωση των κύριε στις... Υπουργέ, στον ιδιωτικό τομέα. Πράγματι, κύριε Πουλακίδα, έχετε δίκιο, επιτόπατε πριν μια λέξη που εσά μπορεί να μην σα αρέσει πολύ. Στον καπιταλισμό αυτό υπάρχει. Στον καπιταλισμό αυτό υπάρχει Σε ευχαριστώ Παναγία ε, ε, Σας είπα Η βασική διαφορά μεταξύ δημοσίου και ιδιωτικού τομέα Στον καπιταλισμό είναι αυτή που είπατε Υπάρχει Υπάρχει αυτό να μειωθούν τα εισοδήματα των εργαζομένων. Υπάρχει ως ενδεχόμενο, το λέει το μάνιουαλ, να είμαστε Το λέει το μάνιουαλ του καπιταλισμού, το λέει και η Ούγια, διαλέγεται και παίρνετε, ότι με την πρώτη στραβή ή με την υπόνοια στραβής ή και χωρίς στραβή, με την απειλή στραβή, θα μειωθούν τα εισοδήματα των εργαζομένων. Αυτό ο τόπο έχει παράδειγμα. Πριν 10 χρόνια ξεκινήσαμε. Ακριβώ πριν 10 χρόνια, τέτοιε μέρε, είχε το πρώτο μνημόνιο και περνούσαμε πάρα πολύ. Ωραία, θα ήταν προσωρινό. Δεν ήθελαν να κόψουν όλη εκείνη τότε η ηγεσία μισθού. Αλλά το έκαναν όμω, γιατί στον καπιταλισμό συμβαίνουν αυτά, όπω λέει ο Άδωνη Γεωργιάδης ο οποίο είναι σφόδρα καπιταλιστή, όπω μα λέει τώρα. Εγώ δεν είπα ποτέ σε κανέναν ότι πιστεύω σε κανέναν σοβιετικό το σύστημα. Είμαι... Σφόδρα καπιταλιστής. Είμαι σφόδρα καπιταλιστής. Η ύφεση κανονικά θα προκαλούσε μαζικές απολύσεις. Έτσι λειτουργεί ο καπιταλισμός. Σε ευχαριστώ Παναγία. Για να αποφύγουμε τις μαζικές απολύσεις λοιπόν, πήραμε μία σειρά μέτρων που δίνει σοβαρά κίνητα σε επιχειρήσεις. Μπράβο! Γιατί όμως δεν καλύπτει η κυβέρνηση δεν αναλαμβάνει να, να καλύψει Για το υπόλοιπο άλλο. 20% που θα κοπεί από τον ιδμιστό του ηβιτικού υπαλλήλου. Γιατί δεν φτάνουν τα χρήματα, δεν είναι πάρα πολύ απλό. Γιατί δεν φτάνουν τα χρήματα, δεν είναι πάρα πολύ απλό. Για τι επιχειρήσει, φτάνανε τα χρήματα. Όταν έτεθει η ερώτηση από τον Μπουλακίδα, τον δημοσιογράφο, και για του εργαζόμενου, γιατί δεν κάνετε, δεν φτάνουν τα χρήματα. Είναι πάρα πολύ απλό, γιατί έτσι λειτουργεί ο καπιταλισμό. Τα λέει τόσο ωραία ο σφόδρα Καπιταλιστής, όπω δήλωσε Άδωνη Γεωργιάδης. Πολύ απλή, πολύ καθαρή λύση και άποψη, η οποία περιλαμβάνει του λίγου. Το λέει στην Ουγια, στο Μάνιο. Ο καπιταλισμό με το που τον αγοράζει ή σε αγοράζει, σε επιλέγει, δεν τον επιλέγει πάντα σχεδόν ποτέ, σου λέει ότι θα είναι για λίγους τα καλά πράγματα. Οι υπόλοιποι θα ακούνε τον Υπουργό να τους δουλεύει στη Μούρη και να τους κόβει τα λεφτά με μνημόνια και όλα τα άλλα και να τους το χτυπάει στη Μούρη για να καταλαβαίνουν τι ακριβώς περιλαμβάνει και τι προβλέπει ο καπιταλισμός πάντα από τον σφόδρα. Καπιταλιστή. Υπάρχει λύση όμω σε όλα αυτά. Υπάρχει λύση γιατί χτε δεν είχαμε μόνο τον Κυριάκο στο Στάρ να δίνει συνέντευξη. Έκλεψε τη δόξα από τον Αλέξη Τσίπρα. Ήταν στο Ζάπιο. Και όταν ακούω Ζάπιο, εγώ πάλι με ζώνουν διάφορα φίδια. Γιατί όποιο έχει πάει Ζάπιο να κάνει δήλωση μετά το έχουμε χρυσοπληρώσει. Είτε είναι Σαμαρά, είτε είναι Βενιζέλο πολύ παλιότερα και το πλήρωσε και ο ίδιο, είτε είναι Τσίπρα με όλα αυτά τα πάρα πολύ ωραία. Στο Ζάπιο λοιπόν, στο αραιό Ζάπιο χτες, ο Τσίπρας έδωσε απάντηση για το τι ακριβώς πρέπει να συμβεί. Αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι, πριν από δύο μήνες πρωτοπαρουσιάσαμε την πρότασή μας. Η λογική μας ήταν σαφής. Ένα ελικόπτερο να πετάξει στου κατοίκου χρήματα από την κυβέρνηση ως τρόπο για να ενισχυθεί άμεσα η ζήτηση. Σε αυτή τη στιγμή, λοιπόν, πιστεύουμε ότι χρειάζονται λεφτά από το ελικόπτερο. Επιτέλους, μια ρεαλιστική πρόταση. Περιμένουμε αυτό το ελικόπτερο, το περιμένουμε πραγματικά, ο λαός νομίζω, και φαντάζομαι δεν θα είναι ένα ελικόπτερο, θα είναι πολλά, γιατί δεν μπορεί να πετάει και στην Κρήτη και στη Ρόδο και στη Στερεά και πάνω στον Εύρο που δεν έχει συμβεί τίποτα. Κάτι στρατεύματα μόνο μπήκανε. Οπότε θέλουμε πολλά ελικόπτερα καμία αντίρρηση να υλοποιηθεί αυτή η υπόσχεση του Αλέξη Τσίπρα είναι ρεαλιστική όπως όλες οι υποσχέσει του Αλέξη Τσίπρα τα τελευταία 10 χρόνια όσο είναι στην πολιτική από το 8 και μετά 12 οπότε ε, το περιμένουμε πάρα πολύ με μεγάλη αγωνία να υπάρξει εξαίρεση σε ένα ελικόπτερο γιατί υπήρχε ένας τεχνικός ηχολύπτης παλιός είναι τώρα, δεν, δεν δούλευε στο σκάι παλιά ο οποίο ήταν μακαρονάς και μας περιέγραφε το, το όραμά του να είναι σε μια πισίνα Ολυμπιακών Διαστάσεων, 50 δηλαδή, να είναι γεμάτη μακαρόνια, με κοιμά μέσα, να κολυμπάει ο ίδιο και από πάνω ένα ελικόπτερο να ρίχνει τυρί, τριμμένο τυρί. <laughs> την πισίνα με το κοιμά και όλα τα. Είναι πολύ ρεαλιστικό, το καταλαβαίνει ο καθένα. Εκεί που απογειώνεται το όραμα, η οπτασία, είναι το ελικόπτερο από πάνω που πετάει το τριμμένο τυρί. Οπότε, τα ελικόπτερα του Τσίπρα θα πεθάνουν τα λεφτά, παραπέρα μην μπλέξουμε τα μακαρόνια, και το ελικόπτερο το δικό μα, γιατί εγώ συμφωνώ αυτό το όραμα και την οπτασία, θα ρίχνει το τριμμένο τυρί. Παρμεζάνο ή οτιδήποτε δεν έχουμε θέμα, αν και κάτι κεφαλό ελληνικά είναι καλύτερα, να ρίχνει από πάνω στην πισίνα. Θα υπάρξει μια εξαίρεση δηλαδή. Εμεί προτιμούμε το άλλο ελικόπτερο με το τυρί και όχι του Τσίπρα το ελικόπτερο με τα χαρτονομίσματα που θα τα πετάει από ψηλά. Έχουμε όμω τα μηνύματα του Υπουργείου Υγεία, γιατί έχουμε και θέματα όχι μόνο στον Εύρο που δεν συνέβη τίποτα, αλλά και σε άλλε περιοχέ των συνόρων. Προσοχή, προσοχή. Ανατολική άνεμη 11 μοφόρ στο Αιγαίο. Κίνδυνο μεταφορά λίγων δεκάδων τουρκικών αεροσκαφών βόρεια των κυκλάδων. Έλληνε. Μην πανικοβάλλεστε. Δεν υπάρχει κίνδυνο θερμού επεισοδίου. Το Υπουργείο Εξωτερικών διαπραγματεύεται με του γείτονε την επίλυση του θέματο. Παρακαλείται προληπτικά η άμεση εκένωση τη Πάρου, τη Νάξου, τη Ιου και τη Αντορίνη. Τα λιμάνια άνοιξαν. Όσοι Τούρκοι πιλότοι φτάσουν μέχρι την Αθήνα θα υποβληθούν σε τεσταντισωμάτων. Δεν διακυβεύεται το ελληνικό success story κατά της αρρώστιας. Και πάντα όποιος και να μπει και για όποιον λόγο και με όποιον τρόπο μπει θα τον περνάμε από τεστ. Δεν υπάρχει περίπτωση, μόνο τουρίστε τουρίστες θα μπαίνουν ελεύθεροι. Οι ντόπιοι και οι εισβολείς όπως ακούτε εδώ σύμφωνα με τα μηνύματα που έχει φτιάξει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, ο ΕΟΔΙ και όλοι οι συνεργαζόμενοι και λοιποί φορείς. Οπότε όποιο έρθει θα περνάει από τα τεστ, δεν θα μας κολλήσουνε κορονοϊό. Μπορεί να μην έχει συμβεί τίποτα στον Εύρω, αλλά θα περάσουν από εξέταση. Όλοι αυτοί το ξέρουν και γι' αυτό κιωτεύουν, γιατί εδώ έχουμε ισχυρό σύστημα υγεία. Αν και άκουσα χθε θέλει να το φτιάξει από την αρχή ο Κυριακό Μητσοτάκη, αν προλάβουμε, θα ακούσουμε το σχετικό απόσπασμα. Τι ακριβώ είπαμε ότι έχουμε, τη σύστημα οικονομικό. Ο Σφόδρα Καπιταλιστή μα είπε πριν Καπιταλισμό, αλλά το λέει και ο Σφόδρα Αριστερό. Αγαπητέ φίλε και αγαπητοί φίλοι, για όσα θα σα παρουσιάσουμε σήμερα και για όσα θα μιλήσουμε το επόμενο διάστημα. Έχουμε ως οδηγό μας μία και μόνο σκέψη. Καπιταλισμό έχουμε τι να κάνουμε, Κόψτε το λαιμό σας. <Κι> Καπιταλισμό έχουμε τι να κάνουμε, Κόψτε το λαιμό σα. Σε ευχαριστώ Παναγία. <Κι> Καπιταλισμό έχουμε τι να κάνουμε, Κόψτε το λαιμό σας. Ωραίε προτάσει, ρεαλιστικέ. Να μείνουμε σε αυτό. Γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ παλιά έλεγε κάτι και δεν εφαρμοζόταν, δεν το έκανε. Υπήρχε μια δυσπιστία του κόσμου. Τώρα, με αυτέ τι προτάσει, πρώτον, το ελικόπτερο που θα ρίχνει, όχι τυρί, λεφτά. Και δεύτερον, ότι καπιταλισμό έχουμε κόψτε, το λαιμό σα προτείνει. Εδώ θα μπορούσα να προτείνει κι άλλα. Ε, είναι ρεαλιστικά όλα αυτά και νομίζω να συνεχίσει έτσι η επιλογή του λαού, γιατί ο λαό, συγκεκριμένο εδώ ελληνικό, θέλει ρεαλισμό, θέλει σοβαρότητα. Δεν θέλει να τον δουλεύει ο πολιτικό, δεν θέλει να του λέει άλλα άλλον. Θέλει να του λέει κάτι και να ξέρει με συνέπεια ότι θα το υλοποιήσει μέχρι τέλους. Την Νότια Ζηλανδία έχουμε σήμερα εδώ παράδειγμα. Μάλλον αναφερόμαστε σε αυτήν. Την θυμήθηκε ο Πρωθυπουργό, Κυριάκος Μητσοτάκης. Γι' αυτό και το σχετικό τραγούδι. Συμμετέχουμε σε μια πολύ ενδιαφέρουσα ομάδα ε, χωρών από όλο τον κόσμο. Συμμετέχει η Συγκαπούρη, η Αυστραλία, η Νότια Ζηλανδία. Καπιταλισμό έχουμε, τι να κάνουμε, κόψτε το λαιμό σα. Πήραμε μία σειρά μέτρων που δίνει σοβαρά κίνδρα σε επιχειρήσεις. Και γιατί Αυτή δεν είναι μία σοβαρή που θα κοπεί από τον ιδμιστό του υπητικού υπαλλήλου. Γιατί δεν φτάνουν τα χρήματα, είναι πάρα πολύ απλό. <Τι> και δε τα χρήματα, δεν είναι πάρα πολύ απλό. Είναι πάρα πολύ απλό. Δεν φτάνουν τα χρήματα. Και να σα τα έχει δώσει, όπω είχε πει με στην καραντίνα, τι θα τα κάνατε. Θα τα τρώγατε, αφού δεν μπορούσατε να πάτε να φάτε τίποτα. Και θα γινώσατε και 300 κιλά. Φροντίζει για εσά. Ο καπιταλισμό. Και ο Σφόδρα Καπιταλιστή Άδωνη Γεωργιάδη. Εδώ είναι Ελληνοφρένια. 2.11.10.80.880. Το τηλέφωνο επικοινωνία. Πάρτε το Σφόδρα Αποστόλη. Να μιλήσετε μαζί του. radio.papáκι είναι το. Μέλη του σταθμού και τη εκπομπή αυτή την ώρα. Δημήτρη Κύρκο είναι σφόδρα ηχολήπτη. Ρυθμίζει εδώ τον ήχο. Έρχεται και σφόδρα βροχή από ό,τι βλέπω κάτι σύννεφα απ' έξω, δεν πειράζει. Ε, ελinofrenianet.gr το site τη εκπομπή. Εκεί μα ακούτε τώρα live μετά ηχογραφημένου. Στο YouTube είμαστε στο official. Από κάτω έχει και chat να κάνετε και εγγράφει. Πρώτο μέρο του σφόδρα λαού μα πάει στι φοδρές, πραγματικά σφοδρέ διαφημίσει. Ναι. Παραπολιτικά. Ναι, ναι, τα ίδια. Να πείτε αυτούς που μιλάνε για τον εύρο να πλύνουν πρώτα το στόμα τους και μετά να μιλήσουν. Το έχουνε πλύνει, τους είδα πριν στην τουαλέτα. Με καυστική ποτάσα. Με ποτάσα δεν κάνει, κυρία μου. Μπορεί κάνει, να καούν τα μέσα τους. Για, για σας κάνει. Έχετε περάσει από μη λιγαλά, ή έτσι τα λέτε. Είναι ε, παραπολιτικά. Από ναι, ναι. Να ό,τι άκουσα, mm. ο, ο συνεργάτη σα μα είπε ότι μπήκανε οι Τούρκοι λέει, μέσα στο. Όπα. Πού? Στο κ. Πού μπήκανε? Μπορεί να μπήκαν και στον κ. σα. Πού αλλού μπήκανε, κύριε? Εκεί που μπήκανε. Μπήκανε, όντω. Στον Εύρο που πήραν τα 16 τρέματα. Μην τα πιστεύετε. Ακριβώ. Μην τα πιστεύετε. Τα κανάλια που βλέπετε δεν τα λένε. Τα λένε τελευταία είδηση αυτά. Μην τα πιστεύετε αυτά. Τώρα αληθινή δημοσιογραφία και μακκκίε. Μην, μην ακούτε, ναι. κύριε. Τι Άμα ήταν πήρετε, έτσι, πήρετε. δεν θα είχαμε πάρει εμείς τα όπλα τώρα. Πιστεύεις ότι ο Μητσοτάκης, η κυβέρνηση Μητσοτάκη με τον Άδωνη μέσα και τον Βορύδη θα το άφηνε αυτό και θα έκαναν κολοτούμπα να χαρίσουν ελληνικά εδάφη. Εάν πάμε πάνω εκεί ναι. στον Νεύρο, θα βρούμε στο νησάκι αυτοί Τούρκου. Εγώ θα πρότεινα να μην πάτε. Εγώ, εγώ λέω, αν πάμε τώρα, θα βρούμε Τούρκου. Αν πάτε, πάρτε και διαβατήριο. Απάντησέ μου, σε παρακαλώ. Να με σου απαντάω, αν δεν κατάλαβε. Πάρε και διαβατήριο, γιατί εκεί που το νομίζει ελληνικό δεν είναι και τόσο τώρα, θα έλεγα. Κάτι γυρίσματα κάνουν για ένα Τούρκικο σύριαλ μην ανησυχείτε, θα τελειώσουν. Ε, Οπότε, σπιτάκι, πε κανένα, ε. Μακεδονία είναι ελληνική και πολύ οι γιατί δεν πάνε σε σύνορα τώρα που απολύμαστε από την Τουρκία και μας παίρνει εδάφη. Τι να πάνε, παιδί μου, να ρισκάρουν, να πάνε να φάνε καλαμάκια, όπω έξω τους μετανάστες που κάνουν τους μάγκε. Δεν έχει τερχιακή, εκεί πάει τρει και μία. Με τα γυναικόπαιτρα όμω, αν δεν όλοι. Άλλο εκεί, εκεί ήταν εύκολο να φωνάξει. Μακεδονία είναι ελληνική, στα αρχεία μου. Εκεί είναι εκ του Τώρα θα πάει στον που είναι η να βρεθεί με τον Τούρκο. παιδί μου, στα Ό,τι και να Γιατί γίνει πάλι οι είναι... κομμουνιστές φθένε, εκεί να καταλήξουμε. Διάβασα κάτι σήμερα σε ένα site ότι λέει αυτή η ρεπούση εξοργίζεται με αυτό που αποφάσισε το Συμβούλιο Επικρατεία ότι να επιτρέπεται ο αγιασμό, να επιτρέπονται οι εικόνες στα σχολεία και αυτά και εξοργίζεται λέει. Αυτό το σούργελο η ρεπούση. Ερεπούση μου! Έχουμε και μέσα στη Βουλή και εγώ εξοργίζομαι. Η ρεπούση, <Ρεμπούση> βασικά η ρεπούση μου, δεν είναι αυτή <Ρεμπούση> που έλεγε για το συνοστισμό στη Σμύρνη που <Ρεμπούση> δεν χωράγανε σε εκείνο το καράβι. Είναι, αυτή είναι αυτή. είναι Μήπω αυτή... έβλεπε μπροστά για τον κορονοϊό και έλεγε θα κολλήσουν αυτοί άμα στη Αυτούς φαίνεται. Μήπως ήθελε το θέση το... παραθέση. Υπότα... Αυτή ήταν η αντίθεση της. Υπότα... Δεν ξέρω. Που είμαστε αυτοί που την ψηφίζουμε και την φοβάζουμε. Και Αντιψηφίσατε. Σε... Συγχαρητήρια. Πολλά. Και... Μπράβο. Όχι Ευχαριστώ εγώ, πολύ. Πέρα... Γεια. Αποστολή, θέλω να δώσω συγχαρητήρια στο βόλο που βγάλανε ανθρώπου σαν τον Μπέο. Μπράβο, παιδιά! Αυτοί ελα... οι άνθρωποι θα πάνε την Ελλάδα μπροστά. Μπράβο και μπράβο. <Τι>... Θα έλεγε ότι είναι ο Τραμπ για του φτωχού. Ο Τραμπ των φτωχών <Τι>... θα έλεγε ότι είναι ο Μπέο. Είναι ο Μπέο και όχι <Τι> μόνο... μόνο αυτό. Πολύ <Τι μόνοι> περισσότερα. <Τι μόνοι> αυτοί θα τα παιδιά! Μπράβο, Μπράβο, παιδιά! Μπράβο, αυτό τίποτα άλλο. Καλημέρα από πάτρα μαξιφέν τηλεφωνό. Γεια! Γεια σου, Max, Ναι, είσαι και το Μάξ ή κουκουρούκο, Μαξ! Που λέγαμε και το Max. Okay, Οκ, δεν πειράζει. <laughs> ε, λοιπόν, θέλω μια ερώτηση να κάνω. Ο κύριο Τράγκα είναι η τελευταία εβδομάδα που βγαίνει από μαξιφέν. Ε, Ράμ. δεν μα βλέπετε όλου που είμαστε με πλερέζε. Τι θα βάλουμε στη θέση του, αυτή είναι η ερώτηση που δεν έχουμε εικόνα. Ε, θα δείτε από Δευτέρα, αγαπητέ, τι θέλετε. Να ξέρουμε τι βάλουμε, μπορεί να μα αρέσει γι' αυτό. Θα το δείτε. Άρα, εγώ στο αφεντικό μου την να ότι δεν έχουμε ιδέα, θα το δούμε τη Δευτέρα. Α, είστε ραδιόφωνο, το ξέχασα. Όχι, θα μιλήσετε με κάποιον. Ποιον Ξέχασα Ά, να σας ποιον... πω, δεν είμαι εγώ υπεύθυνο. Πάρτε κατά τι δύο, okay? Okay, έγινε. Αλλιώ και οι εκπλήξεις δεν είναι κακές για το κοινό. Όχι, oh, καθόλου. Α, yeah. αυτό. Λοιπόν, εγώ προτείνω να βάλετε ελληνοφρένια συνέχεια παντού. Εγώ ακούω ελληνοφρένια, τη βγάζω και στον αέρα. Φίλος είμαι. Ρε, βάλε συνέχεια και την του τράγκα. Yeah, yeah. Yeah. Είμαι. Yeah. Έλα ρε, φίλε, κάθε μέρα ακούδα, ρε, καθήκα, εγώ σε αέρα, στην να, Τι χάρη μου ε, χάρη σου κάνω. Τι να, πάει, καλά, ναι. είσαι. Βάλε το Ξένο δεν θα φανεί το ακρόαμα. Τι τελικά συνέβη στην κίτι του Εύρου τι τελευταίε μέρε. Δεν εκτιμώ ότι συνεβεί τίποτα. Αν τελικώς τίποτα δεν έγινε στον Εύρο, γιατί έγινε διάβημα διαμαρτυρία από την πλευρά του Υπουργείου Εξωτερικών. Να το διάβημα διαμαρτυρία έγινε γιατί κάποια στιγμή βρέθηκαν στρατεύματα στην περιοχή. Άκουρπτα, δεν εκτιμώ ότι συνεβεί τίποτα. Ψύχρεμος, ψύχρεμο, ξέρει τι δυνατότητέ του, έχει αυτοπεποίθηση. Ο Κούκλο, ο Λεβέντη, ο Να μα καλά και όλα τα Η υπόλοιπα... λέει εδώ ένα Προφανώς είναι νοήμονο ο Κροατής και καταλαβαίνει και πράγματα που εμείς θέλουμε να κρύψουμε γιατί λέει το εξή, για να καταλάβω λέει κάτι που με μπερδεύει ο Αποστόλης που εκφωνεί τη διαφήμιση της τράπεζας είναι αποτέλεσμα εκβιασμού Ποιας τράπεζας έχει αξι... ακούσει διαφημιστικό σποτ το οποίο το εκφωνεί ο αποστόλη. Μπορεί να μοιάζει φωνή αυτό το ενδεχόμενο φαντάζομαι δεν περνάει καθόλου από το μυαλό σου φίλο Ακροατή, γιατί ξέρει εσύ καλύτερα τώρα δεν, δεν. Προσπαθούμε να κρυφτούμε. Έχει κάνει το διαφημιστικό τη τράπεζα, έχει πάρει ένα πακτολό χρημάτων και εσύ τον ανακάλυψε μπράβο και το γράφει κιόλα με ύφο ότι είναι εκβιασμό και όλα τα υπόλοιπα. Σε καμία τράπεζα και καμία διαφήμιση δεν έχει κάνει ο Δεν υπάρχει περίπτωση και ειδικά σε τράπεζα να κάνει. Προφανώς θα έχει την άποψή σου, είναι σαν τους άλλους που ενώ βλέπουν την πανδημία έχουν ισχυρή πεποίθηση μέσα τους η οποία εδράζεται στο τίποτα ότι αυτό που βλέπουν δεν είναι έτσι και είναι αυτό που έχουν στο μυαλό τους. Κλασική περίπτωση, ψεκασμένων υπάρχουν πάρα πολλοί γύρω μας, αυξάνονται όπως φαίνεται. Γι' αυτό λοιπόν πάμε να ακούσουμε με τη φωνή του Αποστόλια, αλλά ω μπαλούρδος της ειδήσει από την Ελληνική Αστυνομία τη νομική τίτλη των ειδήσεων σε ένα λεπτό. Στο μικρόφωνο, ο Μπαλούρδος, δημοσιογράφος Μάλλου. Πολύ θετικό το χθεσινό άνοιγμα των καταστημάτων εστίαση σύμφωνα με όλα τα κανάλια. Όπω δήλωσαν οι παρουσιαστές τους, η κυβέρνηση Μιτσοτάκη οδηγεί τη χώρα με συνετά βήματα προς την κανονικότητα, δίνοντας το παγκόσμιο παράδειγμα. Τις δηλώσεις των καναλιών χαιρέτησε με δήλωσή του ο Κυριάκο Μητσοτάκης, την οποία μετέδωσαν με διεθυραμβικά σχόλια τα κανάλια. Εν τω μεταξύ, εξέπληξε και πάλι ο πρωθυπουργό και σωτήρα ημών Κυριάκο Μητσοτάκη. Μετά την περιοδία που έκανε χθε το πρωί στου δρόμου του Πυρεά, αγινεύοντα τα πλήθη, χθε βράδυ ξεπέρασε και τον άριστο εαυτό του. Προκειμένου να ενισχύσει το άνοιγμα των καταστημάτων εστίαση, έγινε για μια ώρα ντελιβερά. Σε συνεννόηση με κεντρικό σου της τη Αθήνα, ανέλαβε να παραδίδει τι παραγγελίε στι πόρτε των πελατών. Οδηγώντα ο ίδιο το παπί και φορώντα Κράνος κατάφερε να πάει με επιτυχία πέντε παραγγελίες στους πινασμένους πελάτες. Έφτανε αμέσως στις πολυκατοικίες, χτυπούσε με αποφασιστικότητα τα κουδούνια, έμπαινε με τόλμη στο ασανσέρ και παρέδιδε χαμογελαστώς τα πακέτα στους ανυποψία τους πελάτες. Μάλιστα, το μπουρμπουάρ που εισέπραξε θα το καταθέσει στο δημόσιο ταμείο, αποδεικνύοντα το αίσθημα ευθύνης του ηγέτη μας. Μετά τι δύο καμπάνιε τη Καραντίνα με τίτλου Μένουμε σπίτι και μένουμε ασφαλεί, μια τρίτη καμπάνια αρχίζει από την επόμενη εβδομάδα. Τίτλο τη Μένουμε μαλάκια. Θα αφορά όσου έχασαν τη δουλειά του ή λόγω συνθηκών έχασαν ή θα χάσουν εισόδημα. Κεντρικά πρόσωπα τη καμπάνια θα είναι και πάλι ο Σπύρος Παπαδόπουλο και η Βίκη Σταυροπούλου, οι οποίοι αφού θα δηλώνουν ότι τα πράγματα είναι σοβαρά, θα προσπαθούν να μα πείσουν να μην Μείνουμε μαλάζες, πολύ σχολαστικά Καιρός, δεν έχω την να πω Δεν έχω την να πω, θα κάνω μήνυση Επανέρχεται εδώ φίλος, ο φίλος ακροατής Λέει, οκ, okay, σφάλμα, με συγχωρείς Παρεμίνευσα, όχι και ψεκασμένος δεν ξέρω, δεν απέχεις, ψάχνει το λίγο. Ακού κάτι και το θεωρεί δεδομένο. Δεν το τσεκάρει πριν το διατυπώσεις ως άποψη. Αυτό το τόσο απλό που κάναμε όλοι, αν πούμε στον άνθρωπο, στη φύση του ανθρώπου, να είναι λίγο δυσπιστό σε αυτό που βλέπει και σε αυτό που του έρχεται ω πρώτη σκέψη. Δεν μιλάω για δημοσιογράφου, εκεί έχει χαθεί. Είναι ο πρώτο και βασικό κανόνα. Δεν πιστεύει τίποτα και κυρίω τι εξουσίε. σε πάντα απέναντι. Αυτό το έχουμε προσπεράσει. Δεν υπάρχει ίχνο πια ή ελάχιστα ίχνη. Αλλά εδώ ακού κάποιον, σου μοιάζει ότι είναι αποστόλη. Αισθάνει την ανάγκη να το γράψει. Ξανακουσέ το, γράψτε το με πιο ωραίο τρόπο για να σου απαντήσουμε κι εμεί. Πάλι έτσι σου απαντούσαμε δηλαδή. Αλλά δεν έχει σημασία. Παρ' όλα αυτά, δεκτεί η συγγνώμη. Το αν είσαι δεν μπορώ να το πω. Πρέπει να κάνουμε μια κουβέντα για τι πανδημίε, για όλα αυτά που συμβαίνουν και μετά θα βγάλουμε το πόρισμα. Χθε, λοιπόν, που είχε έρθει εδώ κάτω στον Πειραία, ο πρωθυπουργό και σωτήρα όλων ημών, Κυριάκο ε, βρέθηκε σε ένα μαγαζί και θυμήθηκε τι είχε γίνει πέρυσι τέτοια εποχή. Τώρα κι αποδόχνω σε βαλέτα, θυμάσαι προεκλοϊκά Κάτι μήχες κεράσει προετοιμασία κάτι αμύγδαλα, θυμάμαι Στάσου στάσου Κάτι αμύγδαλα μήχες κεράσει, λίγο, Στάσου μη Στάσου, στάσου Κάτι αμύγδαλα, Πέτια αμύγδαλα. Τι τρέχεις. Κάτσου με σε κυβούτσια. Κυνηγιόντουσαν. Κυνηγιόντουσαν με αυτή τη μουσική υπόκρουση εδώ στα στενά του Πειραιά. Χτες εδώ στην Τρούμπα. Γι' αυτό κατέληξε έτσι όπως κατέληξε ο Βόγκλης με το Μητσοτάκι για να φάνε τα μίγδαλα. Αμέσως τώρα λαός μέρος δεύτερον. Θέλω να δω βγω... σε... Στεγνά του αρτοπιού. Τι κάνανε, όπα, Μοιράσανε φραπέ μέσα στο ψουσό, ψωμί κρυμμένο πριν ανοίξουν οι καφετέρειε. Μια καταγγελία θέλω να κάνω και είναι και σοβαρή. κιόλας και μπορεί να το, το ξέρει και ίδιο. Βάλανε πίτιρο πάρουμε... βρώμη ή αλεύρι από λιναρόσπορο. Ε, άμα το κάνανε, αυτό καταγγέλω κι εγώ. Το έχουνε γάμψει το θέμα, δεν μπορώ να φάμε ψωμί πια. Και έχει ψεία. Το έχω δει. Έτσι είναι έχει. νόστιμο τιμω όμω το ψωμί. Συγγνώμη, ε. είναι σαν το σουβλάκι που βάλανε γάντια τώρα. No, έχει φάει no, σουβλάκι no, με no, γάντια, no. είναι άνωστο. Φυσικά. Είναι σαν να λέμε πάρε, no. πάνε πλήρω το κοκορέτσι. Το πλένουμε με το κοκορέτσι, όχι, με το σκατό είναι ωραίο. Έμα ε, ε, τώρα θα μου πει η ομορφιά του ψωμιού η γεύση όλη, δεν είναι αυτό το άσπρο που μοιάζει με αλεύρι από πάνω, Α, είναι, είναι η λίγα. Είναι, είναι το μαύρο, είναι το μαύρο που μπορεί αυτό... να έμεινε από τον νύχη του φούρναρη. Αυτό είναι, όχι το άσπρο. Αυτό Έτσι είναι το σωστό λοιπόν, να ξέρει το χρήμα, τι μικρότερα έχει πάνω εδώ. Ωραία, άρα τι να κάνουμε, να πλένουμε τα λεφτά, εκεί θε να καταλάβει. Όχι, έφελ oh, yeah, μου να κρατήσουν είναι η γεωνομική αυτό να κρύψει αυτό όμως. Μετά, το πλεονό. Μετά όταν πάει στο σπίτι αν το περάσει με ένα μαντιλάκι. Toll, πρέπει να έχουν άνθρωποι ξεχωριστέ ή με ένα σπρέι. Να... Όταν πηγαίνει να πάρει το ψωμί, έχει ξεχωριστό άτομα στο φούρνο ο στο ταμείο. Δεν ξέρω δεν παίρνω μέσα γιατί πάω με μια δαγκάν απέξω. Και το πέρα στο ψωμί. Εσύ. Έχω βάλει μια επέκταση σε ένα φραγόκια, το σπρώχνω <laughs> μέσα ένα σαν selfie stick το έχω κάνει. Το σπρώχνω μέσα μου βάζει το ψωμί το τραβάω έξω του μετά το λεφτά. Και Φέγω, τρέχω. Ε, απ' έξω το παινείς Απ' έξω, με ε, μέσα το Πώς θα σου πολεμήσω, να, να σε πολεμήσω, εσένα πολεμίζεσαι Ε, πέσταντε, πατέντες φίλο μου, πατέντες Λοιπόν, να είσαι καλά Γεια σου αδερφέ, γεια, γεια, γεια. Αποστόλη, θέλω να κάνω μια καταγγελία για το Δήμο Αγίων Αναργύρων. Βάλε κουκούλα Φαντάζει. και λέγε, ξέρει, Μποχδάνο φάση. Όχι, όχι, τη βρώμικη δουλειά την αφήνω για του επαγγελματίε. Το δέχομαι. Μπράβο. Ε. Προ τη μείνει αυτό. Άρα τι καταγγελία θα κάνεις Μαρή. Το ταμείο στο Δήμο, που φαντάζομαι αφορά και άλλου Δήμου, Μάρτιο, Απρίλιο, Μάιο, τρει μήνε είναι κλειστό. Πήγα λοιπόν και σήμερα να πληρώσω κάτι. Και έχουν υπαλληλό, ο οποίο ενημερώνει. Μόνο στι τράπεζε οι πληρωμέ, μόνο που οι τράπεζε παίρνουν προμήθεια. Και επειδή η οφειλή είναι και στο όνομά μου και στο σύζυγγο, είναι διπλή. 4,80 τη φορά. Α, τι θες Τσάμπα, θε να σου κάνει την εξυπηρέτηση. Όχι, αγόρι μου, τι τσάμπα κλέφτε θα γίνουν οι τραπεζίτε. Ε άρα, το είπε και Βάλω ο Άντρη, το είπε πρόσφατα. Αφήσει. Άμα κόψεις και αυτό το τύπο το, το που παίρνουν οι τράπεζε, Να πάνε να κλείσουν. Πάει να πάνε στο διάλογο. Δεν το κάνε. Να το κλείσει το μαγαζί. Ξέρει τι θέλω να πω. Όχι. Εγώ έχω επίγνωση ότι ανήκω στην εκμεταλλευόμενη τάξη. Μπράβο. Πρέπει λοιπόν να ξυπνήσουμε καμιά φορά. Γιατί όταν δεν φτάνουν τα και η καταστολή της εγχώριας αστικής τάξη. θα φτάνουν Παίρνει βοήθεια και απ έξω. Εμείς λοιπόν πρέπει να αποφασίσουμε Θα χαραμίσουμε τη ζωή μας για τα κέρδη των κόπρων Ή για τη δική μας τη ζωή που παράγουμε Αχ μου φαίνεσαι πολύ κομμουνίστρια δεν αντέχω Είναι το μόνο πράγμα για το οποίο είμαι περήφανη στη ζωή μου Δεν ναι και Λίγο Απλώ το λέει. Ε. Είδε τι τυχερό που είναι αυτό ο ιδιοκτήτη τη Ετζίαν. Πολύ τυχερό. Πολύ τυχερό που όπω και να έχει. Δεν είναι ότι τον ευνόησε, α πούμε, το κουμπαριλίκι με το Μιτσουτακέικο. Δεν είναι αυτό. Είναι ότι θα τον βοηθούσε κάθε κυβέρνηση. Όχι, υπογείως τώρα ζητάει να τον να επιδοτήσει ο Χατζηδάκη αυτό που του δούσε τα αεροπλάνα και την Ετζίαν. Και, την και ε. τα ταξί, όχι μόνο τα αεροπλάνα και τα ταξί. Λοιπόν, είμαστε οι που τα δεχόμαστε όλα αυτά να πούμε, γιατί δεν αυτό... είναι δεν θα διαφωνήσω, δεν θα διαφωνήσω Εγώ πάντως για να τελειώνουμε με το θέμα Θεωρώ τυχαίο γεγονός το κουμπαριλίκι με το μητσοτακέικο Όχι βλάκα σίγουρα Τι ε, τι διες έχει γίνει αυτό Α στο διάλο ε, Είναι λέμε. Α έλα Με μία σειρά μέτρων που δίνει σοβαρά κίνδρα σε επιχειρήσει. γιατί αυτή δεν κάνει αυτή τη στιγμή σοβαρή που από τον ρυθμιστή του ιδρυτικού υπαλλήλου. Γιατί δεν φτάνουν τα χρήματα, είναι πάρα πολύ απλό. Τα πήραν οι επιχειρήσει. Δεν φτάνουν για του ιδρυτικού υπαλλήλου τα χρήματα. Εδώ στον Πειραιά έχει μία σφοδρή βροχή, τόσο που δεν φαίνεται το λιμάνι. Ενώ είμαστε στο λιμάνι, ακριβώ πάνω, τα πλοία απέναντι, οριακά φαίνονται. Έχει ξεκινήσει σφοδρή βροχή που έχει. Προβλέψει η μετρολογική υπηρεσία. Χτε, λοιπόν, στο Ζάπιο, ο σφοδρό αριστερό, Αλέξη Τσίπρας, μίλησε για το πρόγραμμα Μένουμε Όρθιοι. Η πρόταση τη αξιωματική αντιπολίτευση δεν την πολύ της στα κανάλια, δεν έχει σημασία. Έχει δηλαδή, αλλά λεπτομέρεια μέσα σε όλα αυτά που γίνονται. Ε, εκεί, λοιπόν, μάθαμε και ανησυχήσαμε ότι όλο αυτό το πακέτο που ανακοίνωσε χτε είναι κοστολογημένο. Ένα νέο κύμα νέων Ελλήνων επιστημόνων και επιχειρηματιών. Πάνω που άρχισε να ονειρεύεται και να δημιουργεί, τώρα δυστυχώ ετοιμάζεται να κλείσει την πόρτα πίσω του οριστικά. Αυτού του ανθρώπου, λοιπόν, φίλε και φίλοι, έχουμε στο μυαλό μα, σχεδιάζοντα το πρόγραμμα Μένουμε Όρθιοι. Ένα πρόγραμμα συγκεκριμένο, κοστολογημένο και με εξασφαλισμένες πηγέ χρηματοδότηση. Οχ, oh, είναι η απάντηση, γιατί με τα ίδια ακριβώ λόγια μα είχε περιγράψει και το πρόγραμμα τη Θεσσαλονίκη το 2014. Το δικό μας σχέδιο, λοιπόν, φίλε και φίλοι, είναι απλό, συγκεκριμένο και ρεαλιστικό. Ρεαλιστικό. Δίνοντας συγκεκριμένο, ρεαλιστικό και κοστολογημένο προγραμματικό περιεχόμενο. Το σχέδιο μας είναι κοστολογημένο έλεγε τότε σε πάρα πολλές εκδοχές, για το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης που ήταν και ρεαλιστικό και κοστολογημένο και απλό και το εφάρμοσε, το βασικό είναι αυτό. Έτσι λοιπόν και το χθεσινό των Ορθίων θα είναι κοστολογημένο, απλό και ρεαλιστικό. Δεν θα έρθει δεύτερο κύμα πανδημίας που δεν είναι πανδημία όμω είναι επιδημία, μας αναλύει για άλλη μια φορά, ο πάνω από τον Τζιόδρα, καθηγητή λιμοξιολογία και, και πολλά άλλα τραγουδιστής Πιστεύω ότι, δε, ότι δεν θα υπάρξει δεύτερο κύμα mm -hmm. Αν θα υπάρξει θα είναι κάτι άλλο θα βρουν, όχι το ίδιο Γιατί το ίδιο έργο δεν παίζει Μάλιστα Αυτό το, αυτού αυτού. το λέτε διαστητικά ή κάτι άλλο σας κάνει να το λέτε αυτό Και διαστητικά και σκεπτόμενος Γιατί σας είπα κάτι παίζει, κάτι μας κρύβουν Είναι η ωραία η ερώτηση του δημοσιογράφου ότι λέει Κάτι ο και του λέει αυτό είναι διαστητικά ή έχετε στοιχεία ή κάτι άλλο. Προφανώς είναι διαστητικά. Δεν υπάρχει ίχνος στοιχείου. Είναι περίτη η ερώτηση. Όταν ακούς τέτοια είναι μόνο διαστητικά. Εμπιστεύεται κάποιος το μυαλό του. Συνομιλεί με το μυαλό του, στο γνωστό κλειστό κύκλωμα με τον εαυτό του που έχει ο καθένας και βγάζει συμπεράσματα που είναι ανώτερα όλων και για νόμπελ και για άλλα βραβεία ή άλλε από όψεις και δρόμου. Έτσι λοιπόν, μάθαμε ότι δεν θα έρθει δεύτερο κύμα γιατί κάτι μα κρύβουν. Αν δεν μα το έκρυβαν, μπορεί και να ερχόταν το δεύτερο κύμα. Εμεί εδώ ακούσαμε πριν τι προειδοποίησει για τον Εύρο, για τα νησιά. Τώρα υπάρχει μια τρίτη προειδοποίηση, πάντα από το Υπουργείο Υγεία και τη Γενική Γραμματεία Πολιτική Προστασία, σε συνδυασμό με τα όσα έγιναν στον Εύρο που δεν ήταν τίποτα. Προσοχή, προσοχή. Ισχυρά παλιριακά κύματα καταφθάνουν νότια τη Κρήτη. Κίνδυνος μεταφοράς λίγων δεκάδων τουρκικών γεωτρύπανων πλησίων της Ιεράπετρας. Έλληνες. Μην πανικοβάλλεστε. Η περιοχή δεν απειλείται. Το Υπουργείο Εξωτερικών διαπραγματεύεται με τους γείτονες την επίλυση του θέματος. Παρακαλείτε προληπτικά η άμεση εκένωση στα Μάλια και στα Ζωνιανά. Η μεγαλόν είναι και θα παραμείνει ελληνική. Οι υδρογονάνθρακες από την άλλη όχι. Και μην ξεχνάτε. Η μπότα του κορονοϊού δεν θα πατήσει ποτέ στη χώρα μας. <σ graffiti> τα έχουμε λύσει τα θέματα και κυρίως εδώ βλέπετε την πολιτεία πώς προβλέπει και με ποιο τρόπο αντιμετωπίζει όλα αυτά που νομίζετε εσείς ότι είναι σοβαρά, ενώ για τον Πρωθυπουργό δεν είναι καν σοβαρά. Μίλησε λοιπόν χθε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη συνέντευξη στο ΣΤΑΡ και στη Μάρα Ζαχαρέα για το νέο ΕΣΥ που θέλει να φτιάξει. Και να σα πω κάτι: Αναδιατάξαμε και λίγο τι προτεραιότητε μα και τι πολιτικέ μα προτεραιότητε. Το έχω πει, το παραλαμβάνω και σε εσά. Τεράστια σημασία και σεβασμό στο εθνικό σύστημα υγεία. Θα φτιάξουμε ένα νέο εθνικό σύστημα υγεία. Έναν ΕΣΥ. Το ΕΣΥ, τώρα θα πάμε στο νέο εθνικό σύστημα ε, υγεία. Έχουμε την τεχνογνωσία να σχεδιάσουμε ένα νέο εθνικό ε, σύστημα υγεία ε, δημόσιο, το οποίο θα δουλεύει σε συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα και θα μπολιάζεται και όπου χρειάζεται από καλέ πρακτικέ του ιδιωτικού τομέα. Ε, αλλά ο, ο πυλώνα του θα Μπορείτε είναι. Μπορείτε να πείτε ένα παράδειγμα. Κοιτάξτε, ε, αυτή τη στιγμή ο τρόπο με τον οποίο ε, ε, τα συστήματα πληροφορική που χρησιμοποιεί ένα ιδιωτικό νοσοκομείο για να διαχειρίζεται την εσωτερική ροή πληροφορία μπορεί να είναι πιο προηγμένο από το σύστημα το οποίο διαχειρίζεται ε, το, το δημόσιο. Ή το δημόσιο μπορεί, το έχω δώσει κι άλλες φορές αυτό το παράδειγμα, ε, αντί να αγοράζει το ίδιο μηχανήματα, να αγοράζει υπηρεσίες, να αγοράζει, ας το πούμε, μια ακτινογραφία. Να έχει το ίδιο ε, το μηχάνημα, ε, να μπορεί να χρησιμοποιεί το δικό του προσωπικό, αλλά σε συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα, να αγοράζει τον τομογράφο, να αγοράζει εκθετάσεις. Είναι λίγο μπερδεμένο αυτό που έχει στο νου του, έτσι τουλάχιστον όπω το εξέφρασε χτε, γιατί θέλει να κάνει νέο δημόσιο σύστημα υγεία, αλλά μαζί με του ιδιώτε. Και αν κάτι έχει αποδείξει η πανδημία σε όλο τον πλανήτη, είναι ότι το δημόσιο, το καθαρά, το αμυγό δημόσιο σύστημα, κατάφερε σε πολλέ χώρε να κάνει κάτι. Και όλα αυτά με τους τομογράφους και τα υπόλοιπη είναι λίγο μπερδεμένα, αλλά δεν πειράζει, δεν τον ρώτησε και η Ζαχαρέα, δεν μάθαμε τι ακριβώ θα γίνει, θα τα ζήσουμε φαντάζομαι, γιατί είναι ο κικίλιας, ο που θα τα υλοποιήσει όλα αυτά με τον καλύτερο τρόπο. Φτάσαμε στο τέλος. Τρίτο μέρος του λαού. Πάμε στο μαγκαζίνο. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε αύριο Γεια σας. Ναι, γεια σας. Παραπολιτικά είναι. Αμέ. <laughs> να πείτε στον κύριο Τράγκα. Α, δεν μπορώ, δεν τον βλέπω. Α, τι να του πω. Να προσέχει γιατί, τι... για την Αγία Οικογένεια. Συμφωνώ με ό,τι λέει, αλλά δεν τον βλέπω καλά. Α, πείτε τα, τα ξένα κέντρα τώρα, δεν είναι μόνο αυτό. Να τα αρκουδάκια, έρχονται τέλος πάντων τώρα. <laughs> Δεν τα βάζεις, τα βάζεις με το میچοτακέικο. αυτά τον φάγανε. Δεν πρόσεξε. Τέλες πάντων. Όλα αυτά που. Έχω ξανατηλεφωνήσει. Πρέπει σε θυμάμαι εγώ. Μαρέσουνε, είμαστε στο ίδιο Silverberry. Μαρέβα, είναι το σωστό ή μαρέσουνε, μαρέβα. Μαρέβα, ναι. Σωστό. Μαρέβα φορέβα. Άντε, γεια. γεια, γεια. γεια. Εμεί μείναμε μέσα, α πούμε, ρε παιδί μου, ασφαλή. Τώρα βγαίνουμε έξω ασφαλή. Έχουμε μείνει, έχουμε, τη, έχουμε, έχουμε, έχουμε την πειθαρχία μα και εγώ λόγω φόβου. Οι τουρίστε που θα έρχονται, θα έρχονται χωρί Γιατί τι έχουν οι τουρίστε, Οι τουρίστε είναι ο καλό τουρισμό. Δεν είναι αυτοί οι πρόσφυγε που έχουν το χτυκιό και η γύφτοι oh. μέσα στη, στη, στη, στη Λάρισα που είναι εκεί στον στο καταβλισμό. Oh. Εδώ είναι oh. οι καλοί oh. τουρίστε, oh. αλλά καλό ή υγιή τουρίστα. Oh. Αφήνει oh. Oh. λεφτά, oh. αγάπη oh. μου γλυκιά, άμα αφήνει λεφτά και χτυκιό να έχει δεν oh. λεφτά. Oh. Έχω λεφτά να το αντιμετωπίσω. Ναι. Όταν απειλήσα από κάτυρα, Τώρα δεν δε μιλάγαμε, όσο... τώρα δεν μιλάγαμε. Γιατί το σηκώνεις, ρε μου. Α, ναι, συγγνώμη. <Τι> ναι. Όταν, όταν απειλήσα... Α, ναι, ναι, ναι, δεν έπρεπε να το σηκώσω, την πάτησα. Δεν είχε αναγνώριση. Καταλαβαίνεις, λάθος, λάθος, λάθος. Ρε φίλε, τώρα 16 τρέματα στον Εύρω, τι αξία έχουν; Μα σήμερα. τι έχουνε παιδί μου, καταρχάς κνούκλε έχουνε μέσα και, και βάτα. Τι Λε, να τα κάνεις, ούτε, ούτε να χτίσεις δεν μπορείς εκεί. Ούτε Εδώ μια ντομάτα είναι. να βάλεις, εγώ θα σου πω να βάλεις πατάτες, πατάτες εύρου. Να, να βάλεις εκεί δεν θα να στείλεις ο Πορτιγό θέλει 200 ευρώ πετρέλα Δεν συμφέρει Δηλαδή τώρα δώσαμε το ελληνικό 6.000 στρέμματα Τσάπα, Τσάμπα το δώσαμε Και τώρα φωνάζουμε για 16 στρέμματα Ε όχι Άσε, και τσάμπα το... το ελληνικό είναι επένδυση Το ελληνικό μπαίνει η τσάπα μέσα και σου κάνει απόσβεση με το καλημέρα το Απόσβεση πει, δηλαδή η... όχι για μας Απόσβεση για το λάτσι Αλλά δεν έχει σημασία Εγώ... Πιστεύω ότι το ελληνικό δεν είναι το τυχερό του να γίνει. εντάξει Και αν γίνει η επέμβηση, θα την πληρώσει ο ελληνικό λαό γιατί θέλει αυτό ο κοτοβίστα τη τράπεζα. Δεν το δίνει εκεί πέρα σε όμορφου δήμου να γίνει κανένα πάρκο. Να πηγαίνουν εκεί τα ζευγαριά και να πηδιώνται. Καλύτερα λέω εγώ. Και τώρα πηδιώνται, καλέ με καλύτερο φόντο μέσα στα αεροπλάνα, είναι τα παλιά. Είναι λίγο ανοιχτά τώρα εκεί, ψηλοφαίρεσαι εδώ, ανοιχτά τα oh, τετράκια. Το τι παρτούζε γίνονται στο Ανατολικό δεν έχει ιδέα. Να, να Νομίζω και την υπογειοποίηση τη ε, Ποσειδόνου να την πληρώνουμε εμεί. Οπότε γάμισε κα... το. Περιά, απ' απ' τα άρνη δίνει να τελειώνουμε. Υγεία πάνω απ' όλα. Υγεία να είμαστε να πληρώνουμε. Καλά να είμαστε. Έλα, γεια. Είναι καλό, άσχημα να το πω. Ωραία, πουκτηνία. Δεν κουράζεσαι π... π... έτσι. Πολύ. Εκεί πόντα να κουραστεί. Ο... Όταν ε, απειλεί από κάτι και φοβάσαι, ο φόβο μεταφράζεται σε δύο πράγματα. Ο φόβο είναι η Δονή, εγώ αξιώνω. Συγγνώμη, συγγνώμη. Δεν θέλω να παρεμβάλλω, αλλά ναι. Ήδη δηλιάζεις ή, δηλιάδης, ή Αν απειληθούμε όποτε έχουμε απειληθεί Ο άλλος αυτού. έλεγε με το φόβο το γλεντάμε και χορεύουμε Το έλεγε το τραγούδι, δεν το λέω εγώ Με το φόβο το γλεντάμε και χορεύουμε Αχ, κυμερεύουμε Λοιπόν, ο φόβο γίνεται η Είναι αυτή η δηλώσει που κυβερνάνε. Όταν μπήκε ο Γερμανό, είπανε: Ό, να σώσω τη, ζωά, τη ζωή μου και τα παιδιά μου και την επιχείρησή μου και τα ε, Ναι, ναι αλλά θέλετε. μετά πήρε ο Γερμανό το Μουλτιράμα και δημιουργήθηκε ανταγωνισμό. πέσαν οι τιμέ ε, και ποιο επεφωνήθηκε. Εμεί. Μπράβο. <laughs> αλλά Λέβαια, για λοιπόν, το Γερμανό, όμως... δεν λέτε που είναι, είναι επιχειρηματία του Κουκουέ. Εκεί θέλω να καταλήξω. <laughs> <laughs> Αυτό. Με το Γερμανό πέρα. Πέρα. που είναι του Κουκουέ και το ρόλεξ του Κουτσουμπα. Φιλάκια.